Γεια σα, Ισουλτάνα είμαι! Μωρή, που είσαι χαμένη, είσαι, Μωρή Νεολουκά? Δεν χάνομαι εγώ ποτέ. Δεν δε χάνονται οι ιδέε σου, γι' αυτό νεολουκά μου. Άκουσα τα μπορεί, μπορεί, μπορεί και σκέφτηκα να βάλω λίγο νεολουκά. Τι λέτε? Σε ποιο θέμα? Στο... Να βάλουμε λίγο νεολουκά εκποβ... στο ραδιοσταθμό. Τι να βάλουμε, Μωρή, εσεί νεολουκά, τι να βάλουμε. Πέρυσι, ζητά στον εαυτό σου Ναι, τι να σου πω, γι' αυτό πήρα. Ξέρει ποιο είναι ο που πήρα ουσιαστικά. Χθε το πάρτι των γκέι που ήταν έριξαν χημικά εμά που πήγα με. Να διαδόσουμε έναν αντίον. Α το διάλω γιατί. Είχο. Εγώ στη θέση του γλωσσόφλα θα σα έρευνα. Τι είναι αυτά που λέει, είναι δυνατόν. Γιατί καλεκτή προτιμά στο χημικό. Οιχώ δεν του θέλουμε μέσα στην κοινωνία μα. Άρα καλά θα έχει στο χημικό. Αφού δεν ανέχει το γλωσσόφυλο, άρπα το χημικό τώρα. Μα τι μου λε τώρα, είναι δυνατόν. Και πέρα από Είχο. γλωσσόφυλα, Είχο. εγώ θα σα έρχα και σκάπιλα. Δεν λέω ότι σκάπιλα, σκάμπυλα. Οι ανήκοι δεν έχουν καμία θέση μέσα στην κοινωνία. Γι' αυτό λέω και εγώ γι' αυτό σα ήξερα χημικά για να σα αποθήσουν του ανήκου. Κάτι από το χάμε δεν έχετε καμία Α, εσυχτεί η παρατάτε μα. Που είσαι εβδομάδα. Ποιο είναι ο μεγαλύτερο κομμοριστή βήμα στην Ελλάδα. Ο καμίνη. Ο Καμίνη. Ο Καμίνη, το πέτυχα, το ήξερα. Γιατί? Σε... Γιατί έτσι. Γιατί το Σάββατο έδωσε εντολή και κατέβασε όλα τα πανό του Πάμε. Α, το θέλει για το σπίτι του φαίνεται. είναι ρεαλιστική διαδήλωση 24 Ιούνιου στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχε χορό, έπρεπε να μπουν τα πανό των πατηθείτε. Μπουχάχαχαχα. <laughs> <laughs> πρέπει να διαφημιστεί κι αυτό. Πάμε, πάμε, πάμε όλη την ώρα. Αμάντια κι αυτό το πάμε. Νησάφι. Κατάληψη όλε τι κολόνε έχει κάνει. Ένα γνήσιο κίνημα προερχόμενο από το λαό. Όπω λέγει κι ένα παλιό. Πο Με τέτοιο κίνημα προερχόμενο από το λαό Με όλου μέσα, του νεοφιλελέριου, του ακροδεξιού, όλου αυτού Αυτό να μην διαφημιστεί Όλο το πάμε, δεν κατάλαβα <συσχε> Δεν κατάλαβα Πώ θα πάμε, α πούμε, να πούμε Παρετηθείτε και να μουτζώσουμε έξω από τη Βουλή πρέπει να έχει να παρόμοιο να σε ενημερώσω Τι πρέπει να πάρει Κατσαρόλε, σφυρίχτρε Κάτι να πάρει Δεν κατάλαβα Κουτάλια Τι θα πα έτσι, κουρουρού <συσχε> Αυτοί βέβαια είναι ικανοί να το κάνουν σαν το color day προχθέ που βαφόντουσαν διάφορα χρώματα Εκεί μπλε μόνο, σκούρο Μαύρο Κάτι έτσι έτσι Παρετηθείτε γιατί θα γίνω μπλε Γiene μα <μπιλίκη> ναι Καλησπέρα Μωρί τσούπρες όλε. μαζί. Τι θες μωρι; Γιατί με παίρνει πάντα Έτσι σου πρέπει Σκάσε έτσι έχεις μάθεια Έτσι θα συνεχίσουμε Ακούω τώρα την άλλη που σου κάνει τα γλυκά μάτια Και την έχεις μη και μη βρέξει Ναι αλλά και εγώ ξέρεις κάτι <συσκάσεις> Ακούω την αγάπη <συσκάσεις> Ακούω την αγάπη <συσκάσεις> Ακούω την αγάπη Την ακού, Την ακούς. Και δεν ακούω τις σκέψεις μου Μα δεν ακούω τις σκέψεις μου Είμαι πειρασμένο και γελάκα προθέσει πλατεία νερού, ξέρει που είναι αυτά. Ε, και πειράστηκα. Επειδή έχω πολύ μεγάλη αγωνία για το κρίσιμο αυριανό Eurogroup. τηλεφωνώ να μου πει σήμερα τι θα γίνει. Και... Τώρα είμαστε μετά το Eurogroup. Hello Ναι, hello, αλλά εγώ δεν μπορώ να περιμένω μέσα. Καίσκα, δεν με νοιάζει, πετύχαμε, κερδίσαμε χρέο το σβήσαμε Άι στο το τον Αλέξη Και χωρί ε, χωρί τα ψυχοσωματικά. Εννοείς. όχι; Ρωτάω Αν δεν την κάνει η Σόιμπλε ποιος θα την κάνει Η αριστερά Άλλο. Πόσες Άλλο. ακόμα να κάνει κολοτούβες αυτή η αριστερά Θα τους κατεβάσει τα Μολύβια Τσίπρας Ξαρτάται άμα είναι μέρα μεσημέρι Θα τους κατεβάσει τα Σόβρακα Μέρα μεσημέρι μόνο τα κάνει αυτά Αν βραδιάσει τον ήπιαμε Γιατί όσο νυχτώνει του Σόιμπλε μεγαλώνει Τι λέω, την καλή που σου δίπλα στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Άκρα του τάφου, η οποία έτσι. Κανεί δεν βγήκε. Θυμάσαι παλιά κατ' εποχέ που μπαίναμε Λεβαίω. μέσα, μου ανοίγανε τι πόρτε. Σε υποδοχή. Ευδιάθετη, χορεύαμε με τα νταούλια, όλη τι καλά, ε. ε. Τώρα, κανας μπατσάκο απ' έξω να φανεί, είσαι την καλύτερη. σου και ακούω το ψελ. <συλίγει> είμαι αρχαίος ακουραντής από το Sky. δεν έχεις σύμφωση. Ναι, είμαι. Είμαι κοντοχωριάνος. αυτό μαλαίχα. <συλίγει>, λέω, να του πάρω ένα το τηλεφωνό. Μας έχουν πρήξει τα <συλίγει> με το μαλαίχα. Εντάξει αυτό. Διάβασε καθόλου Για τι είπε ο Τζιμακός, ο Πανούσης. Ναι. Ωραίο, ε. Έχει λαϊκό ρύθμα η Χρυσή Αυγή Διάβαση μια είδηση που έχει κάτι γουρούνια επιτεθήκανε σε κάτι αστυνομικού στην Κριτή. Αμάν. Το διάβαση... Τι είναι, εμφύλιο. Είναι, εμφύλιο. παιδιά, ήρεμα ρε παιδιά. Μην τρωγόσαστε, δηλαδή. Μπάτσο στον μπάτσο, όχι παιδιά. <συσχε> ήρεμα <συσχε> παιδιά, είπα... <συσχε> είστε όλοι γουρουνόπουλα. Τι κανίβαλα γουρούνια είναι ή εμφύλιο. Κασέ. Oh. Ο, ο... ο μπαλούρδο ε... έχει πάει διακοπέ. Δεν ξέρω. Επίση, νομίζω ότι δεν είναι εποχή του κυνηγιού για το γουρούνη. Είναι λάθο, είναι παράνομα. Τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί τα γουρούνια να επιτεθήκανε στου Επειδή νομίζα ότι είναι ο Μπαλούρδο και επιτεθήκαν στο δημοσιογράφο Μπαλούρδο. Παράζω μέσα μου! Βα, βα. από επιθετικά για να κερδίσω του συντυπτό. καταλαβαίνεις; Για να μην πάει από κάτω φαλάκι. Καλά προφανώ γιατί η αλήθεια μου, έτσι, έτσι, μου. Δεν Λέγε ρε, Πούσ, τι θες. Δεν θα με παίξει και εμένα όπω με τη Λουκά Επάρε, ρίξτε ένα μπίνελικι, κάτι. Πες για τον κελτηρίκι. Ήλπι, ε... όλοι σας είσαι του Σατανά. Αυτό είναι παλιό. Είναι παλιό και δοκιμασμένο και πολύ πεγμένο. Άσε μας Άλλο. Βρες κάτι δικό σου. Αυτή λέει κατά τον γκέι. Πες κατά τον straight. Ε... Η στρι είναι του Σατανά. Πες το. Ε... Η ένθεη είναι του Σατανά. Λέει για του αντίχρηστου. Πες για του Ένθεου. Να πω για κάτι άλλο. Μήπω να τη σκίσουμε ένα ραντεβουδάκι με εκείνον το Ah, με το λεωφορείο. Α, ah, δεν θα ήταν άχρηστο. Χρησιμοποιητικό θα είναι έτσι και αλλιώ και ο παπαπούτσας αυτό ο τέλη, πως λέγεται, που την έβγαλε στο λεωφορείο στην κοπέλα, και αυτό θα ικανοποιηθεί με έναν τρόπο. Λουκά, Λουκά, αυτή σου κατσεφύλε μου, τι να κάνουμε. Και η Λουκά να ξεχαρμανιάσει. Μόνο έντομο αποθητικό δεν κάνει δουλειά. Όπω είπε και ο Μέγα ηγέτη, win-win. Αυτό το win-win. Έτσι. Όχι, δεν μου λε και τώρα τι έγινε, Μα την έχουμε χώρα. Όχι τελείω, δυστυχώ δεν έχει γίνει δουλειά όπω πρέπει. Θέλει λίγο ακόμα, δεν είναι λίγο σκιτζίδε η Έχουν ξεκινήσει καλά. Το καλοκαίρι το δώσαμε. Τελείωσε. Το καλοκαίρι θα έρθει και θα πάρει και σένα μαζί. Το καλοκαίρι θα έρθει και θα πάρει και εσένα μαζί. Σου βάζω και τραγουδάκια να γουστάρει. Στην ομορφιά του θα γίνει χαζούλα. όπως ήσουν μικροί θα μας γυρίζεις στην πλάτη. Σου ανοίγοντα το παρέο Να σε κοιτάξει ο ήλιο, να κοιτάξει ο ήλιο Κύστερα πάλι χειμώνα και χρήμα που μονολογεί Κύστερα πάλι χειμώνα και χρήμα που μονολογεί Κύστερα πάλι βραδιέ με κινέζικο και κομεντή Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε Τέλει βορεια Κύστερα πάλι μου λείπει η αγάπη μου, λείπει αγάπη μου, λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη. Υστερά πιο η λίγο, τι να κάνω ρε, Δεν δεν κατάλαβαμε, Πανάσταση, Πανάσταση Πόσο φαραντούρη θα ακούσε Ήσαμε άκου, <σταλεί> άκου δωρολογία ρε, από πότε ρε, από πότε Ε δεν αντέχω παιδί μου άλλο, δεν γίνεται Πόσο Μαρία Δημητριάδη, <σταλεί> πόσο <σταλεί> Πόσο ξυλούρη αγάπη μου, πόσο Βάλει λίγο να το σπάσουμε, βάλει λίγο δελιβωριά Μα <σταλεί> εγώ ο Χατζηγιάννη να κουνήσουμε τους σκόλους μας Κατεβαίνουμε κοίτα δεν ξέρω πως και που να στείλω μια σέντη μου Κατζηδιάρη Χατζηγιάννη Ποιος οψάχνες ελέγοντας ποιος είναι αυτός θα απογειώνει το κέφι μου Ας το διάλερ μάτια και εγώ και εγώ χάσια Κατζηγιάννη Φαντάζομαι ότι η Άρη δεν τραγουδάει. Όχι. <σίλια> το έρικα το έχουμε ακούσει καλύτερε εκτελέσει. Ναι, γεια σα. Ο Αποστολή. Ναι, αυτό ένα μηδέν. Τα συγχαρητήρια μου για την ραδιοφωνική <σίλια> και την τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Ακούω ανε Αχ, πολύ. Από καλύτερα. Πήρα σχετικά με κάτι που είχε πει ένα ακροατή τελευταίο, νομίζω Δετάρτη. Ότι στου λαού του Νότου οι δικτατορίε επιβάλλονται, ενώ του Βορρά τι έχουν στο DNA τους <Κυσια> Δεν ξέρω να το θυμάσαι αυτό. <Κυσια> <Κυσια> <Κυσια> ναι, λοιπόν, επειδή ο άνθρωπο είσαι απόλυτο δίκιο, αλλά το ξέφρασε λάθο και αυτά περιμένουν οι αναρχοσιωνιστέ, οι εραστέ τη το Αριστερά για να μα κατηγορήσουν. <Κυσια> πού τη βρίσκει αυτή την όρεξη και μόνο για να πει αυτέ τι δύσκολε λέξει κάθε φορά, μπορεί να πει. Μα ανεστοχάτε, γιατί εδώ πολέμισε το φασισμό και δω ότι αυτοί το στηρίζουνε. Πώς το πολέμεις το στο φασισμό? Έχω πολεμώ, πολεμούσα εγώ τη Χριστή Αυγή με σωστά επιχειρήματα και αυτά Α. και βλέπεις αυτούς τους χαραγκιόζιδες. Αυτό είναι το θέμα που νομίζω ο καθένας μας ότι έκανε μια ζήτηση κατά της Χριστής Αυγής και ότι πολέμισε το φασισμό. Ε, λίγο να τα βρούμε παιδιά τα θέματα Μπορεί, μεταξύ μας. Κάθε ένα ολοκληρώσιο τραγό για αυτό. Κανένα λαό δεν έχει τίποτα κακό στο DNA του. Αλλά έχει απόλυτο δίκιο να πει ότι οι Γερμανοί, οι Εβραίοι και άλλοι λαοί έχουν τον φασισμό στην κουλτούρα του. Όχι στο DNA που είναι ρατσιστικό, τίποτα δε. Κανένα δεν έχει κάτι κακό στο αίμα του ή στα κύτταρά του. Απλά η κουλτούρα των Γερμανών μιλάει για μια άρια φυλή. Η θρησκεία των Εβραίων μιλάει για τον εκλεκτό λαό του Θεού. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όχι στο DNA του κάθε λαού. Τη ζωή Κοσταντοπούλου την ξέρει, λε η Μέρκελ. Μπορεί, όλοι βλέπουμε καρτούν. Μπορεί να ξέρει και τον κουτσούμπα. Το πρόβλημα όμω, φίλε μου, είναι ότι δεν το φοβάται το κουτσούμπα. Ενώ τη ζωή τη φοβάται, το... μάλιστα. Έτσι, τσίσα, τσίσα με τη κουτσούπα. ζωή, τσίσα. Αν ήταν τη θέση του κουτσούμπα, κάπω λίγο θα τη φοβόταν. Σίγουρα. Αλλά τώρα με τον κουτσουμπάκου, τώρα δεν λέει τίποτα. Ωραία, παιδιά, άμα δεν κάνει ο κουτσούμπα, δεν κάνει ο κουτσούμπα. Πάμε με τη ζωή μπροστά στην επανάσταση. Τι να κάνουμε τώρα, τη ζωή, τη ζωή. Μισό λεπτό. Π Λέει, αφού δεν τραβάει το τρένο τώρα, να... Ρε πάμε με τη ζωή τώρα μπροστά για την επανάσταση. Να τελειώνουμε τώρα. Έλα, επόμενο. Ξόρε, Και... Δημητράκη, μου τι να κάνουμε, Η ζωή είναι πιο άξια. Κοίταξε, να δει, Όταν θα μπει, θα το συζητήσουμε. Θα δούμε την ψάρια πια αν λίγο. Ναι, τι να μπει τώρα, πει. θα περιμένουμε να βγάλουμε τη ζωή τώρα ε, στο κουπέ Αφού τη θέλει δεν ο λαό, τέλο. Δεν υπάρχει, πάμε. Το πάμε να γίνει μεταβίβαση στη ζωή. Να ανήκει στη ζωή το πάμε. Α τσιμαλάκι, ζωή, ζωή, γερά, έλα, έλα. Με μια ώρα, ρε. Ακούγα την ελληνοφρέντεια του λαό το Σάββατο και άκουσα τον Ταρίφα που είπε να πούμε ότι και στα μάξι του παλιοκό στα να μπω. Λέει για να κάνω 50 χιλιόμετρα θα μπω. Το θέμα δεν είναι αν θα σε βάλει στα μάξι. Γιατί είτε στον Τσίπρα να μάξει μπίση, είτε στον Σαμαρά, είτε να μαι στον Μαλάκι του κούλι που έρχεται. Έρχεται τώρα και εσύ. Ο ίδιο λέει ότι έρχεται. Τι πάμε να πει, όποιο λέει ότι έρχεται, πάμε ότι έρχεται. Λέει ο Κυριάκο ότι έρχεται και δει το πιστεύει ναι. αυτό. Τι να σου πω τώρα, κάτσουμε να ασχοληθούμε. Έμα... Τι, τι νομίζει δεν θα βγει πρωτοκόμμα τώρα αν σ Οι ψηφοφόροι 240 ψηφίσανε τα ίδια για τον αντίκτυπο μου. Τι μαλλιέ καθόμαστε τώρα και βαυκαλιζόμαστε και καλά, θα αλλάξουμε πολιτικά σκηνικά. Ναι, με. Ήθελα να του πω ότι το θέμα δεν είναι σε βάλει στα μάξη, το θέμα είναι το τι αντάλλαγμα θα ζητήσει. Γιατί και στα μάξη του Αντρέα που μπήκε στο 81, πάλι πίσω είσαι ρε φίλε, 100 χρόνια πίσω να πούμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, αγαπητό κερατό μου. Και επειδή αυτό το καρδιάκι, για σένα λέω τώρα, είσαι το καρδιάκι, δεν κρατάει τηλέφωνα και τέτοια, τη διεύθυνση την έδωσα. Πέρνα από τον μα από κοντά, μα... βλέπει να δημιουργείται η Το βλέπω, <laughs> <laughs> σου <Σουγάμι, laughs> στα